Και όμως υπάρχουν Και ας εσύ και ας λέω και εγώ και ας λέμε οι περισσότεροι ότι όλα αυτά είναι φαντασίες Και ότι είναι λόγια των ιερέων και ότι έτσι πιστεύουν κάποιοι και ότι είναι μυθολογίες Υπάρχουν Ποιοι Οι άγγελοι Υπάρχουν Άγγελοι Υπάρχει ένας αόρατος κόσμος Αγαπητοί μου φίλοι Ένας ολόκληρος αόρατος κόσμος Ο οποίος μας περιστοιχίζει Ο οποίος μας κυκλώνει Τον οποίο δεν καταλαβαίνουμε Δεν κατανοούμε, δεν βλέπουμε Δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε με τα μάτια Αυτά του σώματος Αλλά μπορούμε να τον κατανοήσουμε Και να τον νιώσουμε με τα μάτια της ψυχής μας Αρκεί αυτά να λειτουργούν σωστά Αρκεί αυτά να είναι, ανοιχ... να είναι ανοιχτά Να είναι καθαρά να μπορούν να αντιλαμβάνονται με οξύτητα αυτά που γίνονται γύρω μας. Λέμε πολλές φορές ότι έχουμε συνολική εικόνα της πραγματικότητας, ότι μας αρέσει να γνωρίζουμε τον κόσμο, ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, τα μικροσκόπια και τα τηλεσκόπια προσεγγίζουν τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, τα αχανή βάθη του σύμπαντος και του διαστήματος και το τι γίνεται στον πυρήνα του ατόμου και μέσα στην ύπαρξή μας και σε όλα μας τα κύτταρα λέμε ότι όλα αυτά τα κατακτήσαμε και τα γνωρίζουμε αλλά για να δεις άγγελο για να δεις τον αόρατο κόσμο δεν χρειάζονται αυτά τα εργαλεία αυτά τα όργανα δεν μπορείς να καταλάβεις επιστημονικά τον αόρατο κόσμο δεν υπάρχει κατάλληλος δέκτης ένα εργαλείο δηλαδή που να πεις ότι με αυτό θα μπορώ να καταλάβω και να δω έναν άγγελο Γι' αυτό έλεγε όταν ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι έλεγαν πήγαν στη σελήνη Αλλά δεν είδαν και το Θεό Ναι ακριβώς γιατί δεν ήταν ανάγκη να κάνεις τόσο μεγάλο ταξίδι να δεις το Θεό Ο Θεός βρίσκεται όχι με το διαστημόπλιο αυτού του κόσμου Αλλά με ένα μικρό παξιμαδάκι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος που το τρω κάνεις την προσευχόλια σου με την ιστεία και την αγωνιστική σου διάθεση και γίνεσαι ένας αστροναύτης του Θεού και βγαίνει από την κοσμική αυτή τροχιά και από την έλξη αυτής της γης και αγγίζεις καταστάσεις υπέρφυσικες, φυσικές, ουράνιες, απίστευτες, μοναδικές, αληθινές που δεν μπορεί να αποδείξεις στον άλλον ότι τα έζησες αλλά δεν χρειάζεται να το αποδείξεις αρκεί που το χαίρεσαι, που το ζεις, που το απολαμβάνεις γιατί για να βρεις το Θεό δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλα ταξίδια αργεί εκεί που βρίσκεσαι να είναι η ψυχή σου ανοιχτή να είναι η ψυχή σου καθαρή να είναι η ψυχή σου κατάλληλο δέκτης να λάμψει μέσα ο Θεός να κτηνοβολήσει να φωταγωγήσει την καρδιά σου ο καθρέφτης ο λασπουμένος δεν μπορεί να αντανακλά τον ήλιο όσο και αν αυτός λάμπει αν ο καθρέφτης της ψυχής σου είναι βρώμικος Αν ο καθρέφτης της ψυχής σου είναι γεμάτος σκόνη, λάσπες, βρωμιές Σπασμένος, ταλαιπωρημένος Δεν φταίει ο ήλιος που δεν τον βλέπεις Και είναι πολύ πιο μεγάλο λάθος να λες δεν υπάρχει ήλιος Φαντάσου να λέει κάποιος δεν υπάρχει ήλιος γιατί εγώ με τον καθρέφτη μου δεν μπορώ να τον δω Δεν φταίει ο ήλιο. Φταίει ο καθρέφτη σου Μακάρι... Η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται είναι ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Θε να δει το Θεό, θέλει. Και ποιο δεν θέλει να δει το Θεό, ποιο δεν θέλει να νιώσει την παρουσία του κυρίου και να τον δει το Θεό. Άμα θε να δεις το Θεό, καθάρισε την καρδιά σου, εξάγνησε τον εσωτερικό σου κόσμο, γέμισε την ψυχή σου με αγάπη, με ταπείνωση, με συγχωρητικότητα, με ανεξικακία, με ευσπλαχνία, με καλοσύνη, καθάρισε τα μάτια σου, τα αυτιά σου, τι αισθήσει σου, καθάρισε τον νου σου. Από λογισμούς, κακίες, φαντασίες, εσχρότητε, αδικίες, οτιδήποτε μολύνει και θα δεις, θα δεις το Θεό. Έτσι είπε ο Κύριος Μακάρι καθαρή την καρδία Ότι αυτοί των Θεών όψονται Ο Θεός δεν προσεγγίζεται Με πολλαπλασιασμό των αποδείξεων Αλλά με ελάττωση Των παθών και των αδυναμιών μας Μείωσε τα πάθη σου Γιατί τα μικρά παιδιά πιστεύουν στο Θεό Δεν είναι ανόητα Δεν είναι κουτά Δεν είναι χαζά Και πιστεύουν στο Θεό Πιστεύουν διότι έχουν απλή καρδιά Και νιώθουν το Θεό και καταλαβαίνουν ότι αυτό που νιώθουν είναι κάτι ωραίο, αληθινό. Και όταν τα προσεγγίσει κάποια άλλη δύναμη, αόρατη αλλά πονηρή δύναμη, κακή δύναμη, πειρασμική του πειρασμού, πάλι το νιώθουν. Νιώθει η ψυχούλα του ταραχή, αντιδρούν, φεύγουν, ταράζονται, συγχίζονται, κλαίνε. Αυτή είναι η φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπου. του ανθρώπου ο οποίο λειτουργεί φυσιολογικά, ο οποίο δέχεται τα μηνύματα του ουρανού στην ψυχή του σαν τον Άγιο Νίφωνα τον επίσκοπο Κωνσταντιανής στο υπέροχο αυτό βιβλίο ένας ασκητής επίσκοπος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου που λέει ότι την ώρα που προσευχόταν είδε τον άγγελό του να στέκεται δίπλα του και ο Άγιος ξαφνιάστηκε και λέει άγγελος μένα. Δεν είμαι εγώ να δω άγγελο Και το απάντησε ο φύλακα, άγγελός του Ήρθα εδώ να απολαύσω την προσευχή σου Ήρθα να δεχτώ την προσευχή σου Κάθε φορά του λέει που προσεύχεσαι Έρχομαι κοντά σου και απολαμβάνω αυτό το θυμίαμα Που ανεβαίνει από την ψυχή σου Για σκεφτείτε Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα όταν προσευχόμαστε Δεν βλέπουμε πράγματα δίπλα μας Νιώθουμε ότι μιλάμε σε ένα ψυχρό δωμάτιο στον τοίχο ή σε μια εικόνα αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εικόνα ότι αυτό το δωμάτιο και είναι τη στιγμή γεμίζει με τη χάρη του Θεού και είναι παρόν ο ίδιος ο Θεός υπάρχει ο Θεός, ο Άγιος Νίφων το έβλεπε και δεν είναι μόνο αυτός που είδε άγγελο, φύλακα το ουράνιο αυτό πλάσμα το δημιούργημα αυτό του Θεού το οποίο σε σχέση με εμάς είναι άηλο δεν έχει ύλη ο Άγγελος σε σχέση με μας, Σε σχέση με το Θεό όμως έχει μια εθέρια ύλη. Μια... Είναι μια ύπαρξη που έχει κάποια ύλη σε σχέση με το Θεό. Γιατί απολύτως άηλος είναι μόνο ο Θεός. Όλα τα άλλα τα δημιουργήματά του κάτι κάπως είναι. Αλλά εμείς οι άνθρωποι εννοείται ότι τον θεωρούμε τον Άγγελο άηλο. Πνευματικό καθαρά ον. Το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε με τα μάτια του σώματος. Γι' αυτό περνά μέσα από κλειστέ πόρτες, από τείχους. Είναι ακίνητο. ένας άγγελος του Θεού μπορεί να βρεθεί παντού, από το ένα σημείο στο άλλο, όχι ταυτοχρόνως. Δεν είναι πανταχού παρόντες οι άγγελοι. Όταν ας πούμε, εδώ, δεν είναι και εκεί. Αλλά ταχύτατα μετακινούνται από τον έναν τόπο στον άλλο. Δεν εμποδίζονται από τους φραγμούς τη ύλη, τη βαρύτητα, Είναι εθέρια όντα υπάρξεις πνευματικές, αόρατες, μακάριες, ευτυχισμένες υπάρξεις βλέπουν διαρκώς το πρόσωπο του Θεού, χαίρονται, εφραίνονται ζουν τη διαρκή δοξολογία του Θεού αυτό είναι το έργο των αγγέλων, να δοξάζουν, να το Θεό να βλέπουν διαρκώς νέες πτυχές και πλευρές της δόξας Του χωρίς ποτέ να κουράζονται, χωρί ποτέ να βαριούνται Χωρίς ποτέ να χορταίνουν και να πλήττουν. Ποτέ. Ποτέ. τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, από τότε που δημιουργήθηκαν μάλλον οι άγγελοι και είδαν το Θεό και τον δοξάζουν, από τότε τον δοξάζουν συνέχεια ακαταπαύστης στόμασιν ασηγήτης δοξολογίες χωρίς να λένε κάπως μετά από τόσα εκατομμύρια χρόνια ε, βαρεθήκαμε. Τα ίδια και τα ίδια δεν νιώθουν έτσι διότι βλέπουν αυτόν ο οποίος έχει διαρκώς κάτι καινούριο να τους δείξει κάποια νέα εκδήλωση της αγάπης του να τους μεταφέρει κάποια νέα πλευρά της αγιότητάς του μια νέα πτυχή της μακαριότητάς του να τους κοινοποιήσει να τους αποκαλύψει σαν να έχεις ένα διαμάντι που βλέπεις διαρκώς μια νέα πλευρά του να λάμπει, να λάμπει και από εδώ, να λάμπει κι από εκεί κι από εδώ κι από εκεί. αλλά το διαμάντι έχει τέλος έχει όρια έχει σχήμα ο Θεός όμως δεν έχει τέλος, δεν έχει όριο, είναι αχόρταγος και ενώ σε χορταίνει διαρκώς, σε κάνει και πίνας όλο και περισσότερο και ενώ πεινά σου δίνει και απολαμβάνεις και χαίρεσαι και τρέφεσαι και πάλι ενώ τρέφεσαι δεν πλήττεις, θέλεις κι άλλο και είναι αυτό το, το διαρκές κυνηγητό του Θεού, η διαρκής αυτή σύλληψη του Θεού, η διαρκής αυτή Αγάπη του Θεού, το αγκάλιασμα του Θεού, που ενώ τον απολαμβάνει, σου φεύγει. Και ενώ πα να τον πιάσει και τον έχει, πάλι σου φεύγει, και ενώ σου φεύγει, τον κατέχει. Μπερδευτήκατε. Έτσι είναι. Έτσι θα είναι στον παράδεισο, έτσι είναι ο αόρατο κόσμο, από ό,τι μα λένε οι Άγιοι, από ό,τι μα λένε οι άνθρωποι που είδαν και μα φανέρωσαν το μυστικό του, από πολύ μεγάλη αγάπη, και από συμπάθεια και από φιλανθρωπία, να καταλάβουμε κι εμεί τι γίνεται. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά ζουν οι άγγελοι οι οποίοι υπάρχουν πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνουν τα αστέρια, πριν γίνει ο άνθρωπος. Είναι από τα πρώτα δημιουργήματα του Θεού ο αόρατος αυτός κόσμος. Γι' αυτό λέει ότι όταν έκανε ο Θεός τα αστέρια και είδαν οι άγγελοι τα αστέρια του ουρανού που ομόρφιναν το σύμπαν και έλαμψε ο τόπος με τα αστεράκια αυτά, τον δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή όλοι οι άγγελοι. Άρα υπήρχαν, οι άγγελοι υπήρχαν πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνει ο άνθρωπος, πριν γίνει το σύμπαν και ήταν απολύτως ευτυχισμένοι ήδη τότε βλέποντας και απολαμβάνοντας τη μακαριότητα του Θεού. Μπορούμε αδελφοί μου να καταλάβουμε τώρα Καταλαβαίνεις τι σου λέω Ξέρεις τι είναι να βλέπεις το Θεό Αρκεί να σκεφτείς Τι είναι αυτός ο Θεός για να τον δω Και μετά θα καταλάβεις Τι φοβερό που είναι αυτό το πράγμα Αν ένας άνθρωπος Τον οποίο τον βλέπεις και τον αγαπάς Και τον προσδοκάς Και θέλεις να τον προσεγγίσεις Καταφέρνεις μετά να τον δεις Και χαίρεσαι που τον βλέπεις Και λες πω πω εσύ είσαι είδα σε χαίρομαι να είμαστε μαζί Αν η θέα ενό ανθρώπου Γεμίζει την καρδιά μας Χαρά και ευτυχία Ανίποτη πολλές φορές Πόσο μάλλον να βλέπεις Το δημιουργό Του σύμπαντος κόσμου Αυτού που έκανε όλες τις ωραιότητες Όλα τα όμορφα όλα τα μεγαλεία, ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και στον κόσμο που δεν βλέπουμε τον ορατό και τον αόρατο και στο σύμπαν και στους γαλαξίες και τα κοράλια της θάλασσας και τους βυθού και τα ψάρια και τα δάση και τα πουλιά και τα ποτάμια και τα νερά, ό,τι βάλει ο σου, ό,τι βάλει ο Αν δεις λοιπόν την πηγή, την πηγή όλων αυτών, την αιτία αυτός που είναι ο ζωντανός Θεός, που είναι ο ον που υπάρχει από πότε, από πάντα. Πότε έγινε ο Θεός, δεν έγινε. Ε πώς, δεν έχει δεν έγινε αυτός κάποτε, όλοι κάποτε γίνονται. Μα γίνονται αυτά που κάποια στιγμή θα πάψουν να υπάρχουν. Ο Θεός δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει, πάντοτε υπάρχει. Το ερώτημα ποιο έκανε τι, έχει να κάνει με εμά τους ανθρώπους και με όλα τα εγκόσμια λέμε αυτό υπάρχει μετά από λίγο παλιώνει, τελειώνει, το πετάμε, χαλάει έχει αρχή και τέλος είναι φθαρτό είναι... έχει μπει μέσα στην ιστορία κάποια στιγμή ο Θεός δεν δημιουργήθηκε ποτέ διότι είναι Αυτός που δημιούργησε όλα τα άλλα και υπάρχει πάντοτε αυτό το πάντοτε αν το φέρεις στο νού σου τι θα πει ότι πάντα υπάρχει ο Θεός θα νιώσεις αυτή τη ζάλη που νιώθει ο άνθρωπος όταν πάει να συλλάβει τον ασύλληπτο Θεό άπειρον το Θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτόν η απειρία η ακαταληψία το Θείον, ο Θεός δηλαδή είναι κάτι άπειρο δεν μπορεί να αποκτήσεις πείρα του Θεού τη ουσία του Θεού το τι είναι ο Θεός στον εσότατο ας πούμε πυρήνα του δεν μπορεί να το καταλάβει. το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι δεν τον καταλαβαίνεις και αυτό αν το καταλάβεις έχει μέσα του τη χάρη του Θεού αυτή η σύλληψη ότι ο Θεός είναι κάτι τον οποίο το νιώθω αλλά όχι την ουσία του παρά μόνο την ακτινοβολία του τη λαμπρότητά του το φως του, τη ζεστασιά του την αγάπη του την ενέργειά του, τη ζωοποιώ την ενέργειά του που με κρατά στη ζωή που μου δίνει κουράγιο που μου δίνει εμπνεύσει εσωτερικέ. Όρεξη για τον αγώνα μου Υπομονή στους πόνους μου Χαρά στην καρδιά μου Αυτό είναι ο Θεός Όλα αυτά είναι ο ίδιος ο Θεός Δεν είναι η ουσία του Αλλά είναι Θεός Ο ίδιος ο Θεός είναι και αυτά Στην επαφή του με τον άνθρωπο Ο Θεός δεν έρχεται με την ουσία Σε επαφή με τον άνθρωπο Αλλά έρχεται με τις ενέργειές του Με αυτές τις γέφυρες που απλώνει ο Θεός Για να μας προσεγγίσει Να σου πω κάτι τώρα εδώ που είμαι και σου μιλώ, ζεσταίνομαι. Δηλαδή υπάρχει θερμότητα στον χώρο. Δεν έρχομαι σε επαφή με το καλωριφέρ το ίδιο. Δεν τα κουμπάω, δεν έχω μπει μέσα του. Τε αυτό έχει μπει μέσα μου το καλωριφέρ, η ουσία του. Αλλά η ζεστασιά του, η ακτινοβολία του, η θερμότητά του με ευεργετή. Την καταλαβαίνω. Έχω επαφή με το καλωριφέρ, αλλά την επαφή που μου αρκεί και μου ταιριάζει και μου πρέπει και μου φτάνει. Τι είναι αυτή η επαφή, είσαι στασιά του. Το να έχω επαφή με το ρεύμα που μπαίνει στο καλωριφέρ ή με το ίδιο, δεν θα με κρατήσει τη ζωή. Μπορεί να πάθω και ζημιά. Μπορεί να πάθω και κακό. Τον ήλιο, για παράδειγμα, κανεί δεν τον έχει δει. Στα μάτια, δεν μπορεί να κοιτάξει τον ήλιο. Δεν μπορεί να μπει μέσα στην ακτι... μέσα στον ηλιακό δίσκο. Τα πάντα λιώνουν μπροστά του. Τα πάντα. Απίστευτη θερμοκρασία. Υψιστή θερμοκρασία. Αλλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε τον ήλιο γιατί όλοι βλεπόμαστε επειδή υπάρχει ο ήλιος. Η γη αυτή υπάρχει επειδή υπάρχει ο ήλιος. Γι' αυτό υπάρχει ζωή, γι' αυτό τα λουλούδια ανθίζουν, γι' αυτό υπάρχει το πράσινο γύρω μας. Αλλά ενώ απολαμβάνουμε τις ευεργετικές ακτινοβολίες του ήλιου τον ήλιο τον ίδιο στον πυρήνα του δεν τον ξέρουμε. Την ουσία του την αγνοούμε. Την ενέργειά Του την απολαμβάνουμε. Η ουσία Του θα μας κάψει. Η ενέργειά Του μας ζωογονεί και μας χρειάζεται. Αυτό είναι που βλέπουν οι άγγελοι στο Θεό. Αυτό είναι που οι άγγελοι απολαμβάνουν από το Θεό. Αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από εμάς τους ανθρώπους. Εμείς για παράδειγμα, ακούς, ε, σου μιλώ και ο Θεός αυτή τη στιγμή που σου μιλώ, σε αγαπά, σε αγαπά, λέει ένας Άγιος, τρελά. Σε αγαπά τρελά ο Θεός. Το νιώθεις? Όχι πάντα, δεν το νιώθεις. Γιατί αν το ένιωθες αυτή τη στιγμή, θα χοροπίδαγες, απ' τη χαρά σου. Αν καταλάβαινες αυτή τη στιγμή πόσο πολύ ε, σε αγαπά ο Θεός, ε, θα σου... Πολύ πολύ ευτυχισμένος Πολύ πολύ ευτυχισμένος κι όμως ενώ ο Θεός σε αγαπά Σου στέλνει αυτή την ενέργεια της αγάπης του Σε κατακλίζει αυτή η αγάπη του Εσύ δεν το νιώθεις Εποδίζεσαι από τη σκέψη σου Από τον εγωισμό σου Από τα προβλήματά σου Από τις λάθους τοποθετήσεις που έχεις μέσα σου Από το πως βλέπεις τη ζωή Είδες έρχεται Το φως έρχεται Αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε Έρχεται η αγάπη του Θεού δίπλα μας Μας λούζει όλη την ώρα Και τώρα που, και τώρα που μιλάμε Τώρα Αυτή τη στιγμή Είμαστε κυκλωμένοι Πολιορκημένοι Μας κατακλίζει Αυτή η τρελή αγάπη του Θεού Η απέραντη αγάπη του Θεού Το νιώθουμε, δεν το νιώθουμε Απόδειξη, πήγαινε στον καθρέφτη να δεις το πρόσωπό σου Εγώ το δω μετά τώρα δεν μπορώ Είμαστε όλοι αγχωμένοι Σφιγμένοι οι νέοι το λένε τσιτωμένοι, πανικόβλητοι, γιατί ακριβώς δεν νιώθουμε αυτή την ενέργεια της αγάπης του Θεού. Τη ζεστασιά που, που έρχεται να μας παρηγορήσει, να μας τονώσει, να μας δυναμώσει. Αυτό παθαίνουμε, εμείς οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ενώ είναι δίπλα μας διαρκώς, ενώ μας στέλνει τις ενέργειές Του, τις θεϊκές που είναι ο ίδιο ο Θεό οι ενεργέ του. Όχι η ουσία του, αλλά ακριβώ η ακτινοβούλια του. Εμεί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ε, αυτό που εμεί δεν καταλαβαίνουμε, οι άγγελοι διαρκώ το καταλαβαίνουν. Και είναι διαρκώ ηλεκτρισμένοι. Διαρκώ ηλεκτρισμένοι. Αυτό που εσύ έχει νιώσει μερικά δευτερόλεπτα, πούμε, στη θεία λειτουργία σε κάποια στιγμή ιερή που νιώθει μια κατάνοιξη και λες, που, που νιώθω ότι το Θεό κάτι ένιωσα και λίγο, και σου λέει ένα τι νιώθει δηλαδή σαν να με διαπερνά ρεύμα λέει κανείς, νιώθω το Θεό ε αυτό το λίγο που νιώθεις εσύ οι άγγελοι το νιώθουν ακατάπαυστα, διαρκώς διότι δεν υπάρχει η βαρύτητα της ύλη να τους εμποδίζει δεν υπάρχει η άγνοια του νου που έχουμε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε το Θεό δεν τον πιάνουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό καταλαβαίνουμε έτσι εδώ πέρα τι θα φάμε, τι θα πιούμε τι έχει σήμερα τηλεόραση πέντε αισθήσεις. και αυτέ. Αρρωστημένα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό ε, Σκοτίστηκε ο νους μας Τραυματίστηκε Όλος ο κόσμος της ψυχής μας Η διάνοιά μας Μπήκανε μετά και τα πάθη Μπαίνουν και οι αμαρτίες Μας αλλάζουν τελείως Τη δομή της σκέψης μας Κακίες, αδικίες Αμαρτίες, ασωτίε, Εκδικήσεις, ζήλιες Μίσος φθόνος, κλοπέ, φόνι, αίματα. Ε, μόνο που τα είπα, καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβεις το Θεό. Δεν μπορεί να καταλάβεις το Θεό. Γιατί πρέπει για να το καταλάβει, να αφήσει να μπει λίγο μέσα σου. Και να έχει και ένα κοινό σημείο με σένα να πατήσει κάπου μέσα σου. Ε, πού να μπει. Δεν υπάρχει καθαρότητα, καθαρή, καθαρό σημείο στην καρδιά σου να μπει ο Θεό. Και μέσα στη βρωμιά δεν υπάρχει και η έστω. Γιατί η μετάνια πάλι αρχίζει δημιουργεί ένα καθαρό κομματάκι της ψυχής και πατάει και ο Θεός και μπαίνει. Αλλά αν δεν υπάρχει ούτε η μετάνοια, η επαφή είναι τείχος μπροστά μας. Ντουβάρει. Τίποτα. Αυτό οι άγγελοι δεν το έχουν. Οι άγγελοι είναι καθαρότατι νόες. Ο νους, οι νόες, πληθυντικός. Ο του αγγέλου, ενός αγγέλου, είναι πολύ καθαρός, Λάμπει. Λάμπει εκρηκτική λάμψη και βλέπει το Θεό καθαρά και βλέπει τα πράγματα καθαρά και δεν έχει άγνοια, έχει την αληθινή γνώση και τη σοφία των όντων, καταλαβαίνει τα πάντα σωστά. Εμείς δεν έχουμε γνώση. Το ότι έχεις πάρει πτυχία, α πούμε και ξέρεις και είσαι, και είσαι γιατρός και είσαι καθηγητής και είσαι οτιδήποτε είσαι, δεν είναι γνώση αυτή. Δεν είναι γνώση. Η γνώση των όντων, της αλήθειας του Θεού, δεν είναι να ξέρω να λύνω εξισώσης. Είναι να ξέρω ποιο είναι το αιώνιο, το διαρκές, το μόνιμο. Α πούμε, αν είχε γνώση, για παράδειγμα, δεν θα κρατάγε κακία σε ένα συγγενή σου. Γιατί το ότι κρατά κακία φανερώνει ότι έχει άγνοια. Άγνοια τη αγάπη, άγνοια ότι είσαι πεπερασμένο, άγνοια ότι στη βασιλεία του Θεού μπαίνει κανεί μόνο με το δρόμο τη αγάπη και τη ταπείνωσης. Άρα, όταν κινείσαι, α πούμε, εκδικητικά, νευρικά, ε, να πα στο δικαστήριο, να τιμωρήσει κάποιον, να κάνει μηνύσει κλπ. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχεις την αληθίνη γνώση του άλλου Και τη γνωρίζω Θα πει τον βλέπω στην προοπτική του Θεού Τον αγαπώ, τον αποδέχομαι Άλλα πράγματα είναι αυτά Άλλα πράγματα Τι λέμε, τώρα, τι λέμε τώρα που η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα σε άλλη διάσταση και εμεί μιλάμε για του αγγέλου. Μιλάμε για κάτι που οι άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν, δεν τα βλέπουν. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Εμεί δεν βλέπουμε και τα φορτηγά μερικέ φορέ που περνάνε δίπλα μα λέγοντα ότι σκόντωσε φορτηγό. Καλά, δεν έβλεπε. Ολόκληρο φορτηγό πέρασε δίπλα σου. Λοιπόν, αν φίλε μου δεν βλέπει το φορτηγό που περνάει δίπλα σου και την ταλίκα και σε κάνει και σε κάνει λιώμα, ε, πώ θα δει του αγγέλου. Αφαιρούμαστε. Ζούμε αλλού. Είμαστε. «Είμαστε φευγάτοι», λένε κάποιοι. Κάτι έχει πάθει το μυαλό μας. Έτσι δεν καταλαβαίνουν ούτε το Θεό, ούτε τους αγγέλους, αλλά τι να κάνουμε που οι άγγελοι υπάρχουν. Υπάρχουν οι άγγελοι. Αν δεν σ αρέσει, πήγαινε στη Βηθλέμ να ρωτήσεις τους βοσκούς, τους ποιμένες αυτούς τους απλούς, τους ταπεινούς, τους αθώους, που είδανε, είδαν αγγέλους, τη νύχτα της γέννησης του Χριστού, άνοιξη ουρανός. Είδανε τα πλάσματα, τα ε, καταπληκτικά που γέμισε ο ουρανός φως από την παρουσία του αγγέλου των αγγέλων αυτών των τόσων πολλών που δόξαζαν το Θεό και έλεγαν ακριβώς δόξανε εν Θεό» και επί ηρίνη ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία δοξολογούσαν το Θεό και σκέφτονταν και τους ανθρώπους αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους αγαπούν το Θεό απόλυτα και μεταφέρουν στου ανθρώπους τα μηνύματα του Θεού και αυτό λέγονται άγγελοι, είναι αγγελιοφόροι, μεταφέρουν την αγγελία του Θεού. Δηλαδή όταν ε, σκέφτεσαι κάτι καλό, ας πούμε τώρα παραλίγο να ξεχάσεις σήμερα την εκπομπή ε, και το έχεις πάθει μερικές φορές, ξεχνάς. Ε, η υπενθύμηση αυτή, λένε οι Άγιοι, δεν είναι δική σου που λες «Α, τι έχεις μου σου με το θυμήθηκα, πάλι να ακούσεις». Ε, δεν είναι αυτό δικό σου, είναι λέει το σκούντιμα του αγγέλου. Ήρθε ο φύλακας άγγελός σου και σου φέρε την αγγελία και σου λέει «Άκου κάτι να ωφεληθείς. Είναι η παρακίνηση του Θεού με στην ψυχή σου. Ο φύλακας άγγελός σου είναι αυτός που το κάνει. Να λοιπόν που οι άγγελοι έχουν αυτή τη διακονία. Μεταφέρουν την αγγελία του Θεού στους ανθρώπους. Νοιάζονται για τους ανθρώπους. μα φέρουν τον πόθο της προσευχής. Είναι μαζί μας. Ο πατήρ Παΐσιος λέει ότι τα μωράκια τα μικρά παιδάκια, τα βρέφη όταν κοιμούνται και χαμογελούν δεν είναι μόνο για λόγους έτσι, που εξηγούνται από φυσιολογία από τη φυσιολογία και από νευρολογική έτσι, ερμηνεία είναι που βλέπουν λέ, οι ψυχές τους το φύλακα άγγελό τους ή τους αγγέλους γενικότερα και χαίρονται γι' αυτό υπάρχουν λέ, μωράκια που όταν κοιμούνται χαμογελούν στον ύπνο τους βλέπετε ότι όταν ο άνθρωπος έρθει στη ζωή που ακόμα η ψυχή του είναι απείραχτη από τη λογική αυτού του κόσμου, την τετράγωνη λογική, την αρρωστημένη που μα έχει καταστρέψει τελικά, όπω βλέπουμε, το βλέπει αυτό. Η ζωή μα δεν πάει καλά με την τετράγωνη λογική, όταν λοιπόν η ψυχή είναι ακόμα ανεπηρέαστη από αυτή την στεγνή λογική του ορθολογισμού, έχει επαφή και με άλλα πράγματα και με έναν άλλο κόσμο, αόρατο, πνευματικό, ο οποίο υπάρχει. Και γι' αυτό τα παιδάκια λέει χαμογελούν. Όταν μετά μεγαλώσει όμω το παιδί. Και δεν νιώθει η ψυχή του την επαφή με το Θεό έτσι εύκολα Γιατί εμείς δεν το στρέφουμε στο Θεό Δεν το μαθαίνουμε να ανασύνει η ψυχή του Να οξυγονώνεται και, και ασφικτιά Και του δίνουμε μόνο τροφή, φαγητό ε, Ικανοποιούμε τις ανάγκες του τις βιολογικές Τα βιωτικά, φαγητά, ψώνια, σπουδές, βιβλία, τετράδια Σπίτι, κλιματιστικό, χαλιά ε, Μόνο τέτοια και δεν ανοίγουμε προοπτικές ουράνιες δεν ανοίγουμε παράθυρα στον ουρανό το παιδί δεν καταλαβαίνει αυτόν τον αόρατο κόσμο και έρχεται μετά η δίψα αυτή και δυστυχώς ικανοποιείται αργότερα σε μια άλλη ευκαιρία που του δίνει η τηλεόραση σε άλλους χώρους Πιστεύει ο κόσμος σήμερα Σε αόρατες πραγματικότητες Αλλά όχι τις αληθινέ, Τις καθαρές Έτσι όπως τις καλλιεργεί η εκκλησία Και τι δίνει ο Θεός Πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα Σε αστέρια Πιστεύουν ότι υπάρχουν δυνάμεις Μαγικές Αόρατα πράγματα Αλλά όχι καθαρά Που γεμίζουν την ψυχή γαλήνη Ανάπαυση, ηρεμία, ησυχία Ειρήνη Ανακούφιση Χαλάρωση. αυτό φέρνει ο Θεός όταν εμφανιστεί δίπλα σου η χάρη του φύλακα αγγέλου σου και είναι από το Θεό και δεν είναι κάτι πειρασμικό διότι λέει η Αγία Γραφή κάτι φοβερό ότι ο διάβολος έχει την δυνατότητα να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός ακόμα και ο διάβολος μπορεί να μοιάσει με άγγελο άγγελος φωτός, φωτινό άγγελος και να έρθει δίπλα σου και να νιώθεις ότι είναι κάτι θεϊκό ενώ είναι κάτι δαιμονικό Ε το καταλαβαίνεις αυτό Από αυτό που είπα πριν Τα μικρά παιδιά Και οι αθώες ψυχές Μόλις δουν ότι κάτι τα προσεγγίζει Με γαλήνη και ηρεμία Και ε, ζεστασιά Καθαρότητα ψυχής Αγάπη Καλοσύνη Τότε είναι του το Θεού αυτό Όταν όμως έρθει ο πυρασμός Δίπλα σου κάτι πειρασμικό Κάτι δαιμονικό Ταράζεται η ψυχή σου Ταράζεται Κλονίζεται Συγχίζεται Αγριεύει. Αγριεύεις Αυτό είναι που ζουν οι άνθρωποι Με όλα αυτά τα πράγματα Αγριεύουν Αγριεύουν Δεν σα κάνει εντύπωση που ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι και μιλούν πολύ και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε θα σου πω το μέλλον σου, ξέρω τη ζωή σου, θα σου πω που είναι ο συγγενής σου, θα μιλήσεις με νεκρούς, με τι τη δύναμη τα κάνουν αυτά. Με τι τη δύναμη, με τη δύναμη του φύλακα αγγέλου τους, πάντως ότι υπάρχει μια αόρατη δύναμη που τους βοηθά είναι σίγουρο, κάτι αόρατο τους βοηθά. Θα τους βοηθάει ο κέφαλός τους γιατί λέει θέλω να συγκεντρωθώ, πού να συγκεντρωθείς Θέλω λέει να πιάσω επαφή, με τι Άρα επαφή θα πει με κάτι έξω από σένα Τι είναι έξω από σένα που εγώ δεν το βλέπω Κάτι αόρατο Αυτό το αόρατο τι είναι θεϊκό Είναι του Θεού Είναι ο Θεός Τότε γιατί δεν κάνεις το σταυρό σου Τότε γιατί δεν έχεις επαφή με τη Θεία Κοινωνία Τότε γιατί δεν έχεις πνευματικό Τότε γιατί δεν πά στην Εκκλησία, τότε γιατί δεν λατρεύεις το Χριστό, να προσκυνήσεις το Χριστό παρά λατρεύεις τον εαυτό σου και θεωρείς τον εαυτό σου Θεό. Υπάρχουν πολλά στη μέση, μπερδεμένα, η εποχή μας είναι πάρα πολύ μπερδεμένη σε αυτά τα πράγματα, το αώρα του αόρατου κόσμου, του πνευματικού, ε, πιστεύει ο κόσμο σήμερα στον αόρατο κόσμο, αλλά όχι όπω τον διδάσκει η Εκκλησία, αλλά όπω τον θέλει ο καθένα. Όπως το θέλει ο καθένας Ξέρεις γιατί Γιατί το να πιστεύεις ε, στον αόρατο κόσμο Όπως τον διδάσκει ο κόσμος Μακριά από το Θεό Είναι εύκολο Είναι ανώδυνο Δεν σε αγγίζει εκεί που σε πονάει Πας εκεί πέρα Λέει πέστε μου τι βλέπετε Συγκεντρωθείτε και πέστε μου Τι γίνεται το παιδί μου Πιάστε επαφή να δείτε τι θα γίνει το μέλλον μου Και μιλάνε Με πονηρά πνεύματα και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις το χέρι στη τσέπη και να δώσεις ένα ποσό. Να πληρώσεις κάποια χρήματα, άλλο τεράστιο θέμα αυτή η εκμετάλλευση, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνεις τα λεφτά σου και φεύγει. Ενώ όταν πας στην εκκλησία και πει, θέλω να δω κι εγώ να, να πιάσω μια επαφή με τον αόρατο κόσμο γιατί θέλω να ξεφύγω από τον κόσμο αυτό. Δεν μου αρκεί αυτή η γη. Δεν μου αρκούν αυτές οι αισθήσει, οι πέντε. Θέλω να καταλάβω. Δίψα, έχω μια δίψα μεγάλη. Για άλλα πράγματα, μεγαλύτερα. Θα σου πει η Εκκλησία. Θα σου πει ο Θεός Θα σου πει η παράδοσή μας η Αγία Γραφή. Ξέρετε τι. Καθάρισε την καρδιά σου. Και θα νιώσει το Θεό. Καθάρισε την ψυχή σου. Δηλαδή, τι εννοείται καθάρισε την καρδιά σου. Πόσα χρήματα να σας δώσω. Όχι, δεν θέλω χρήματα. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Έχει να κάνει με το αίμα τη καρδιά σου. Πήγαινε να συμφιλειωθεί. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Ε, Κάτσε να προσευχηθείς, βαριέμαι Πήγαινε να εξομολογηθείς, ντρέπομαι Πήγαινε να κοινωνήσεις, δεν θέλω Ή τες πόσο δύσκολα είναι αυτά Κόψε το τσιγάρο, είσαι εξαρτημένος Σταμάτα ανευρίζεις, μολύνεις την καρδιά σου Μην κάνεις έκτρωση, είναι φόνος Κοίτα πόσα πράγματα σου λέει η Εκκλησία Για να δει Πω πω, ε δεν είμαστε καλά Μπελάς, μπελάς Καλύτερα στους μάγους, καλύτερα στα μέντιουμ, καλύτερα στους αστρολόγους, καλύτερα στους μελλοντολόγου, καλύτερα στους οραματιστές που δείχνει τηλεόραση. Γιατί? Γιατί αυτοί δεν με πονάνε. Αυτοί δεν με πονάνε, αυτοί με βοηθάνε άκοπα, εύκολα, Ε; δίνω κάποια χρήματα και τελειώνω. Ε, αυτό δεν είναι αληθινό. Αυτό που δεν στοιχίζει κόστος, ψυχικό, συμμετοχή δική σου δεν είναι του Θεού. Ο Θεός είναι τόσο εύκολο να μας εντυπωσιάσει, αγαπητέ μου φίλε και αγαπητοί μου φίλοι. Θα μπορούσε ο Θεός πολύ εύκολα να μας κάνει πράγματα καταπληκτικά, να μας θαμπώσει, να μας θαμπώσει, να πούμε πω πω, δεν μπορώ να αμφισβητήσω, να το, εμφανίστηκε, προσκυνήστε τον, πιστέψτε τον, με το ζόρι. Αυτό θα ήταν ζόρι, θα ήταν πίεση. Ο Θεός δεν θέλει να μας εντυπωσιάσει όμως, Θέλει να μας σώσει αιώνια Και αυτό δεν γίνεται έτσι Γίνεται με θεραπεία της ψυχής Και σου λέει Ήπαγε φόνησόν σου τον άνδρα Είπε στη Σαμαρίτη ο Κύριος Ήξερε ότι αυτό θα την πονούσε Ήξερε ότι μπορεί να τον άφηνε Και να έλεγε όλα κι όλα Η συζήτηση ανώδυνη μ' αρέσει Όταν με στριμώχνεις δεν μ' αρέσει Και λέει ο Χριστός όχι Θα σε πονέσω θα σε ματώσω, θα σε κάνω ίσως να σφαδάζει από τον πόνο Γιατί πρέπει Δεν υπάρχει εγχείρηση που δεν πονά Δεν υπάρχει επέμβαση που δεν θα κάνεις μια τομή Που δεν θα τρέξει αίμα Που δεν θα ακουστούν κραυγές πόνου, οδύνης Αλλά δεν έρχεται αλλιώς η θεραπεία Και λέει ο Χριστός Θέλεις να σε χαϊδεύω ψεύτικα, κολακευτικά εις σου Ή θέλεις να σε πονέσω και να σε κάνω καλά Και τότε θα καθαρίσουν τα μάτια σου θα δεις, θα δεις Τον ουρανό να ανοίγει Και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν Και να κατεβαίνουν Τι θέλεις παιδί μου το εύκολο το εύκολο Οι κυρίες με το μακιγιάζ Και τα αρώματα και τα καλλιτικά Που κάθονται και λένε το μέλλον του κόσμου Και λένε τις προγνώσεις τους Και τις προβλέψεις τους με τη δύναμη Και τι στοιχίζει αυτό στην ψυχή Τι στοιχίζει στην ψυχή ενώ όταν ήρθε σε μένα κάποτε κάποια κοπέλα και της είπα που είχε κάνει τρεις εκτρώσεις, αορίστως το λέω, γιατί τη... δεν είναι η μόνη που ήρθε και μου είπε ότι είχε κάνει τρεις εκτρώσεις, αλλά λέω αυτό πόσο θυμάμαι πόνεσε την ψυχή της, πόσο έκλαψε, πόσο στεναχωρήθηκε. Δεν είδε βέβαια μετά αγγέλους, αλλά είδε την αλήθεια, το πρώτο βήμα. Είδε το χάλι τη είδε την ψυχή τη είδε την αδυναμία της να αντέξει τη ζωή, την αδυναμία της να σηκώσει το βάρος ενός παιδιού, τι προτιμάς, το προτιμώ αυτό, προτιμώ το κλάμα αυτής της κοπέλας που προσέγγισε την αληθινή της εικόνα και είδε τον εαυτό της και μετά σιγά σιγά θα δει και το Θεό της και θα δει και αγγέλους αν ο Θεός θέλει να της στείλει την παρουσία των αγγέλων και μπορεί να μην δει ο αλλά να νιώσει το χάδι τους, την παρηγοριά τους, τη δροσιά τους, την ευωδία τους, ένα άγγιγμα στο μάγουλό σου, ένα φιλί στο μέτωπό σου, δεν σου φτάνει. Τι θέλει ο άνθρωπος σήμερα να χαρεί εντυπωσιακά πράγματα νομίζεις. Δεν θέλει εντυπωσιακά, θέλει λίγα και καλά και καρδιακά και αληθινά και ουσιαστικά. Και θέλει ο άνθρωπος ό,τι κάνει να τον οδηγεί σιγά σιγά κοντά στο Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα που δείχνει η εποχή μας και μας υπόσχεται ότι θα μιλήσουμε με αόρατο κόσμο, θα πιάσουμε επαφή με άλλου πλανήτες, με τη ζωή αλλού, με δυνάμεις εξωκόσμες, με υπερφυσικά όντα κλπ, όλα αυτά δεν γαληνεύουν η καρδιά μας, δεν μας φέρουν κοντά στο Θεό το χειρότερο όταν κάποιος, προσέξτε το αυτό, Προσέξτε το αυτό και σε αυτά που λέω εγώ και σε αυτά που λέει ο καθένας και σε αυτά που κάθε άνθρωπο σας λέει στη ζωή. Όταν κάποιος εντυπωσιάζει και σε κάνει να κολλάς πάνω του και να μην προσεγγίζεις το Θεό που είναι η πηγή όλων των αγαθών ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνοθεν τι καταβαίνον εξού του πατρός των φώτων όλα τα ωραία είναι από το Θεό. Και αν εγώ σου κάνω μια βοήθεια στη ζωή σου, προσφέρω κάτι και δεν σου οδηγήσω στο Θεό, αλλά σε κάνω να ξεχάσεις το Θεό, η βοήθειά μου είναι κατάρα για τη ζωή σου. Πρόσεξε αυτό που είπα. Είναι κατάρα για τη ζωή σου. Λέει ο Άγιος Χρυσός, όμως κάτι φοβερό γι' αυτό. Αν το παιδί σου λέει είναι άρρωστο και έχει καρκίνο, σου λέω κάτι ακραίο και τραγικό, και πας ένα μάγο. Και πα σε ένα μέντιου και πα έναν άνθρωπο που λέει ότι έχει επαφή με τον ουράνιο κόσμο και με δυνάμει υπερφυσικέ θα σου κάνει με μαγικά καλά το παιδί σου. Και ένα ιερέα με την προσευχή του δεν μπορεί να σου κάνει καλά το παιδί σου, εσύ θα προτιμήσει. Να πεθάνει κοντά στην εκκλησία και στο Θεό και στην προσευχή και στον ιερέα που η προσευχή του δεν κάνει αυτό το θαύμα ή να πα στο παιδί σου στο μάγο και στο μέντιουμ και οπουδήποτε αλλού τέτοιο επικίνδυνο. Και όχι καθαρή τέτοια πίστη εκκλησιαστική και να γίνει το παιδί σου καλά. Λένε πολλοί, Μα τώρα σου βαρολογούμε. Το παιδί μου να, ζ, να ζήσει πάνω απ' όλα. Να ζήσει. Και α το κρατήσει στη ζωή όποιο να είναι. Τον άντρα μου να φέρω πίσω, έλεγε μια γυναίκα, και α μου τον φέρει όποι, όποιο να είναι. Και μάγο και médium δεν με νοιάζει τίποτα. Αν δεν μπορούν οι παπάδε και μπορούν τα médium, χίλιε φορέ τα médium. Αν το πει αυτό, λέει ο Άγιο Χρυσόστωμο. Και η θεραπεία του παιδιού σου θα είναι τεράστια καταστροφή παρακάτω στη ζωή του. Και κυρίω η ψυχή του χάνεται. Διότι το καλό, απλή λογική να βάλεις το καλό που σου δίνει ο διάβολος αποκλείεται να είναι καλό. Αποκλείεται να είναι καλό. Είναι φαινομενικά καλό, είναι πρόσκαιρα καλό, για λίγο καλό, με αντάλλαγμα την ατίμητη ψυχή σου, την εξάρτησή σου μετά από εκεί. Γιατί κανείς μετά δεν θα πάει εύκολα στην Εκκλησία, θα πει: Ορίστε, αφού ο μάγο με έκανε καλά και ο ιερέα δεν με έκανε, στο μάγο θα πηγαίνω. Μα αδελφέ μου, τι να την κάνει την υγεία αυτή. Η υγεία που έχει δοσοληψίε με τον διάβολο είναι υγεία. Είναι υγεία. Οι άγιοι προτίμησαν να πεθάνουν με ασθένειε, με πόνο, με στεναχώριε, με καρκίνο, με οτιδήποτε. Κοντά στο Θεό. Κύριε, κοντά σου να είμαι και όπω να είμαι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Η ψυχή μου να είναι υγιή. Να έχω τη γνώση του αληθινού Θεού και α είμαι όπω θέλει εσύ. Αν με θέλει άρρωστο κοντά σου, θα είμαι άρρωστο κοντά σου. Αλλά κοντά σου, και θα ζει η ψυχή μου Να σας πω κάτι Ο Άγιος Λάζαρος έτσι Αναστήθηκε από τον Κύριο Και τι έγινε Αυτό είναι το θαύμα Ότι αναστήθηκε είναι το καταπληκτικό μόνο Αυτό είναι Μα ξαναπέθανε Η κόρη του Ιαΐρου η... Ο γιος της χείρας της Ναΐ Δεν ξαναπέθαναν τα παιδιά αυτά που ανέστησε ο Χριστός Ναι Ε τότε Γιατί να κολλάμε σε αυτό το θαύμα Για αυτό έκανε ο Χριστός το θαύμα Για να κολλήσουμε στη ζωή αυτή για να θαυμάσουμε τον ίδιο τον Χριστό Ο οποίος είπε στις αδελφές του Λαζάρου Εγώ είμαι η ζωή Εγώ είμαι η ζωή Ο πιστεύων σε με Κάνε ζήσετε Αναστένω τον αδερφό σου Για να αγαπήσεις εμένα που είμαι η ζωή Όχι για να κολλήσεις Και να πεις κοίτα τι έκανε ο Χριστός Το παν η ζωή είναι το παν Να και ο Χριστός μας έκανε καλά για να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή Όχι δεν είναι αυτή η ζωή το παν Και απόδειξη λάζαρο. Πάλι πέθαναν όλοι οι άλλοι Το παιδί σου θα στο κάνει καλά από καρκίνο ένα μέντιουμ Ένας μάγος με οποιοδήποτε μέσο Και μετά από λίγα χρόνια Από 40, από 50, από 60, από 100 Όσα θέλεις θα ξαναπεθάνει το παιδί σου Τι γίνεται μετά Έχει πιάσει επαφή η ψυχή του με το Θεό Τον αληθινό Ένιωσε τη χάρη των αγγέλων Ή έχει αγριέψει η εχει αγριεψει ψυχη του ενώθηκε με τους δαίμονες συνδιαλλαγή με το κακό και με τις πονηρές αυτές σκοτεινές δυνάμεις είναι πάρα πολλά αυτά που κρύβονται είναι πάρα πολλές οι απάτε και η μεγάλη απάτη του νου μας που δεν μπορεί να ξεχωρίσει δεν μπορεί να καταλάβει δυστυχώς το παθαίνουμε αυτό ό,τι μας γυαλίσει τρέχουμε όταν μας πούν εδώ θα βρεις κάτι πας λες η εκκλησία δεν μου τίποτα εκεί βρήκα φυσικά όλα αυτά γυρίζω τώρα και στον εαυτό μου στον εαυτό μας και σε εσένα και σε μένα ε, δείχνουν ότι και εμείς δεν ζούμε την Εκκλησία με την εκρηκτική αυτή κατάσταση που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να τη ζούμε, ώστε το πέρασμά μας να είναι πραγματικά σαγηνευτικό. Αυτό που λέει ότι την οικουμένη σαγηνεύσας και δι' αυτόν τον Αποστόλο λέει «Κύριε σαγήνευσες την οικουμένη». Ε, μάγεψες Αλλά όχι μαγικά Αυτό που λέμε με μάγεψε Αλλά όχι μαγικά, δαιμονικά Αλλά να συναρπάσεις τον κόσμο Εσύ ο χριστιανός Με το πέρασμά σου Το συναρπαστικό, το εντυπωσιακό Το χαριτωμένο, το αγιασμένο Το θαυματουργό Δεν έχουμε κι εμείς αυτή τη δύναμη που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, δεν έχουμε αυτή την έκρηξη των χαρισμάτων που είχαν εκείνοι, δεν έχουμε αυτή τη λάμψη των αγγέλων στο πρόσωπό μα, ώστε οι άλλοι κάτι να δουν και να επηρεαστούν. Γι' αυτό όπου του γυαλίζει τρέχουν. Τρέχουν και μπλέκουν οι άνθρωποι. Για να άσουν εσύ ο Απόστολο Πέτρο, που πέρναγε και η σκιά του λέει: Έκανε καλά του αρρώστου. Η σκιά του, η σκιά του. Σκέψουν να έχει κάποιον άρρωστο καρκινοπαθή, να τον έβαζε στον ίσιο του Απόστολου Πέτρου, όχι να κουμπούσε το κορμί του τον ίσιο του, τον ίσιο του, και να γινόταν καλά. Ποιος δεν θα ακολουθούσε την Εκκλησία με τέτοια δύναμη θαυμάτων. Δεν ζούμε δυναμικά κι εμείς στην πίστη μας. Δεν έχουμε παρησία στο Θεό. Δεν έχουμε επαφή με το Θεό. Άρα όλες αυτές οι γιορτές των αγγέλων, οι γιορτές οι μεγάλες οι δεσποτικές, οι θεομητωρικές, τα θαύματα του Κυρίου, η μεταμόρφωσή του, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, είναι γιορτές χαράς. Όντως Αλλά να σου πω το άλλο που νιώθω ε, Είναι και γιορτές νομίζω μετάνιας, μετάνιας. Γιατί λέμε ας πούμε, γιορτάζουμε τη γιορτή των αγγέλων Ωραία μπράβο Καλά κάνουμε Αλλά έρχεται και το ερώτημα και λέμε Εσύ τι σχέση έχεις με τους αγγέλους Που τους γιορτάζεις Έχεις δίποτε Όχι ως πλάνη Όχι ως αρρώστια Όχι ως ψυχοπάθια Όχι ως κάτι δαιμονικό Όχι Υπάρχει και το υγιές. Έχεις δει ποτέ; Άγγελο, έχεις επαφή με το Θεό δεν έχουμε επαφή με το Θεό έχουμε παρησία στο Θεό και θυμάμαι το φίλο μου στο Άγιο Όρος ένα μοναχό ιερομόναχο μεγάλης ηλικίας που μου λέει τόσα χρόνια καλόγερος και να μην μπορώ να κάνω ακόμα ούτε ένα θαύμα όχι εγωιστικά, δεν το λέει ότι θα, ε, μου αξίζει να κάνω θαύμα, αλλά λέει: Πού είναι η πίστη μου? Αυτό, εκεί ρίχνει το βάρος Πού είναι η επαφή μου με τον Θεό? Που θα έπρεπε να μα παίρνουν τηλέφωνο οι χριστιανοί, να μα παίρνουν τηλέφωνο, μάλλον αυτοί που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, εσένα, που τώρα ακούς και λες ότι πάει η Εκκλησία και να σου πούνε: Σε παρακαλώ, τα παιδιά μου χωρίζουν. Κάνε προσευχή να με χωρίσουν και να κάνει προσευχή και να κατεβάσει, όχι άγγελο, όλα τα ουράνια τάγματα. Και να πάει στο σπίτι αυτού του ζευγαριού και να του ενώσει, να του γλυκάνει, να του κάνει να αγαπηθούν, να μονιάσουν και να μην χωρίσουν. Πού είναι αυτή η παρησία, Πού είναι αυτή η επαφή με του αγγέλους Δεν έχουμε τέτοια επαφή και γι' αυτό οι γιορτέ λέω είναι αφορμέ χαρά, δοξολογία, προσευχή, ευτυχία διότι έχουμε αγγέλους να μα προστατεύουν, να μα αγαπούν, να μα σκέφτονται, να μα νοιάζονται. Αλλά απ' την άλλη, κοιτώ του αγγέλου νωερά και εγώ και λέω. Εσείς μ' αγαπάτε Αλλά εγώ είμαι κουφός Είμαι τυφλός Είμαι παράλυτος Είμαι άρρωστος Γιατί Διότι δεν σας νιώθω Δεν σας νιώθω Δεν σας βλέπω Δεν σας ακούω Δεν καταλαβαίνω τίποτα Και εσείς υπάρχετε Και είναι πολύ κρίμα Να υπάρχει δίπλα σου τόση αγάπη Τόσο πλήθος αγγέλων να σε περιστιχίζουν, Να θέλουν να μιλήσουν μαζί σου να, να πιάσουν επαφή μαζί σου Να σε φιλήσουν Να σε χαϊδέψουν Να σε αγγίξουν Να σου κάνουν παρέα να, να έχεις φιλία μαζί τους Και εσύ να είσαι απέναντί τους ένας νεκρός Ενώ ζεις μέσα στην εκκλησία Που είναι η χώρα των ζώντων Που είναι ο χώρος που κοιοφορείται Και βιώνεται η ζωή Η όντω ζωή του Θεού Βασίλη Νικολάου βάλε μα κάτι αγγελικό, ένα άκουσμα αγγελικό. Μήπω και αυτό μα κάνει και λίγο προσεγγίσουμε του αγγέλους και λίγο πιάσουμε κάποιον από το φτερό του και του πούμε: Μην φύγει, μη φύγει. Εγώ δεν σε καταλαβαίνω, αλλά έλα εσύ, έλα εσύ και, και δωσ' μου κάτι να νιώσω από την παρουσία σου. έχω πολλά ακόμα να πω για τα θέματα αυτά και για τους αγγέλους και για την άλλη πλευρά του αόρατου κόσμου νομίζω πρέπει να κάνουμε λίγες ακόμα εκπομπές αν συμφωνείτε δεν τελειώνουν όλα σε μια εκπομπή πολύ λίγα είπαμε σήμερα ας μετανοούμε ας προσευχόμαστε ας παρακαλούμε τον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά μας για να αντανακλά μέσα μας η λάμψη του οι λαμπρότητες των Αγίων Αγγέλων και αν θέλετε κάτι να πείτε για όλα αυτά που λέμε, μπορείτε να πάρετε στο 4118602 και 4118640 να μου πείτε, και στα διαλύματα μπορείτε να παίρνετε και όποτε άλλο θέλετε να παίρνετε ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικό στη διεύθυνση αθέατα.περάσματα παπάκι γιαhou.gr. Όσοι πάντω από εσά έχετε μικρά παιδάκια, βρέφη και τα κρατάτε στην αγκαλιά σα, κοιτάξτε τα γιατί. Φέρνουν κάτι στο πρόσωπό τους Στο προσωπάκι τους από την ομορφιά των αγγέλων Όσοι έχετε παιδιά ακόμα αθώα Που δεν μολύνθηκαν από την τηλεόραση από τη βορμιά και την προστιχία αυτού του κόσμου κοιτάξτε. τα Κι όταν είναι ξύπνια Κι όταν κοιμούνται Μην τους το πείτε όμως και το πάρουν επάνω τους Αλλά μέσα σας εσείς να το νιώθετε Και να λέτε Κάπως έτσι είναι οι άγγελοι Κάπως έτσι Ήμουν κάποτε κι εγώ γιατί άλλαξα τόσο όμως, γιατί.